Ήταν τα αποτελέσματα! Άνω παναγιά μαντάς 210 γκόρτσος 36, κάτω παναγιά μαντάς 190 γκόρτσος 12. Πέρα πάντα μάτα 3625. Λοιπόν, βγήκαν τα αποτελέσματα. Κανιά, 1,36 ευρώ πλασέ 0,96 0,95 ευρώ. Είναι δυνατόν να λέει η κυρία με τόση χαρά λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα και να μιλάμε για το κανιά. Μπορεί να είναι και Γκανιά, δεν ξέρουμε. Από πού πρωί αυτός ο ήχος? Από το κίνημα δημοκρατίας, διότι το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε είχαν δημοκρατική διαδικασία και ψήφισαν για πρόεδρο όχι τον Γκανιάν, ούτε τον Μπόρτζο. Λοιπόν, βγήκανε τα αποτελέσματα. 96,84 Στέφανος Κασελάκης. Με αριλασάιωμα Πόθε Παναγιά Στέφανος Κασελάκης 402 κόρτσος 1 <σίξη>, κόρτσο> Και 3,48 Ο δεύτερος υποψήφιος Έτσι γίνεται στην αμεσοδημοκρατία Ο κύριος Μιχαλόπουλος Από τη Γαλλία Υποψήφιος Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία Καλό τον Αυτό που ονόμαζα εγώ ιδρυτή στο συνέδριο και τώρα πια πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας στο βήμα. Τον ονόμαζε ιδρυτή Μπράβο στην κυρία Είχε έμπνευση και τώρα θα τον ονομάζει πρόεδρο Ξανά μπράβο στην κυρία Ήταν και ο Μιχαλόπουλος Έφαγε τη σκόνη του Κασελάκη Να είσαι στη Γαλλία και να θες να βάλεις Δεν το ξέρω τον κύριο ποιο είναι. Να θε να βάλει πρόεδρο απέναντι στον Κασελάκη. Έμινε, θα χάσει. Κύριε Μιχαλόπουλε, αυτά τα κοιτάμε από πριν. Αλλά έπρεπε να υπάρχει και ένα άλλο για να μην είναι τσαουσέσκου, όπω λένε τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε πρόεδρο, Χαμπέμους πρόεδρο, τον ε, Στέφανο Κασελάκη στο συγκεκριμένο κίνημα. Ψήφισαν εκεί. Και από εδώ και πέρα, τώρα που είναι και πρόεδρο, να ετοιμάζονται οι τράπεζε, διότι τα ψωμιά του είναι μετρημένα. Για να λειτουργήσει η οικονομία χρειάζεται υγιής ανταγωνισμό. Και υπάρχει ένα ολιγοπόλιο το οποίο πρέπει να διαλύσουμε. Ο τραπεζικός τομέας. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Εάν είστε μαζί μου, σας υπόσχομαι ότι έχω το σθένος να τα βάλω με τις τράπεζες. Το έχω ήδη αποδείξει. Έχω το σθένος να τα βάλω με τις τράπεζες. Αλήθεια Πατριώτη. Το έχω ήδη αποδείξει. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσει από κανέναν. Ούτε από τράπεζες, ούτε από άλλα γραμμάτια. Δεν έχουμε χρέη, όπως τα παλιά κόμματα. Το μόνο μας χρέος είναι απέναντι στον ελληνικό λαό. τι γλυκό! Το χρέος στο λαό είναι γλυκό. Mm. Ε, τα βάλαμε σαν ε, να φτιαχτεί μια ρήμα, να δημιουργηθεί μια ποιητική διάθεση. Εδώ ο πρόεδρος, ιδρυτής, αλλά από χτες και πρόεδρος, Στέφανος Κασελάκης, ανακοινώνει τους συνέδρους του ότι έχει το σθένος να τα βάλει με τις τράπεζες. Άρα λοιπόν τι καταλαβαίνουμε, ότι οι πανίσχυρες τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στην Ευρώπη, ε, έχουν μπροστά τους ένα σκόπελο τον Στέφανο Κασελάκη που θα τα βάλει μαζί τους και σε αυτή τη μάχη ξέρουμε όλοι το έχει αποδείξει ότι θα βγουν χαμένες, τραπατσαρισμένες οι τράπεζες. Γι' αυτό κάντε ό,τι κάνετε, βγάλτε τα χρήματά σας γιατί θα έχουμε αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα. Έχει δείξει το συγκεκριμένο τραπεζικό σύστημα και οι τράπεζες γενικώ και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, κυρίως όμως στην Ελλάδα ότι μπορεί κάποιο να τις πειράξει. Και οι κυβερνήσεις, ήταν και η αριστερά ομογενοποιημένη παλιότερα το 2015 που θα τα επίση με τις τράπεζες και είδαμε τι ακριβώς έγινε και σαν ελληνικό λόγο φόρτωσαν και 50 δι για να ενισχύσουμε τις τράπεζες για να είναι τώρα έτοιμες να α, πάνε απέναντι από το Στέφανο Κασελάκη ο οποίος έχει το σθένος να τα βάλει με τις τράπεζες. Αυτά τα ωραία άκουγαν από κάτω οι σύνεδροι, χειροκροτούσανε. Στην επόμενη Ε, φράση του, ο Στέφανος Κασελάκη απέδειξε για ποιο λόγο δεν θα τα βάλει με τις τράπεζες και κοροϊδεύει το σύμπαν. Μπορούμε στον κόσμο του 2025 να λειτουργούμε με όρους μεταπολεμικούς. Όχι. Σε έναν κόσμο που αλλάζει οφείλουμε να βρισκόμαστε στην πρωτοπορία. Γι' αυτό ας σα πω ποια πρέπει να είναι η νέα ιερή αμυντική συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλα μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συμπεριλάβω σε αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ελπίζω σύντομα να επανενταχθεί είναι το τελευταίο προπύργιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας στον κόσμο. Ευρωπαϊκή Ένωση και μάχη με τι τράπεζε δεν γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε για να υπερασπίζεται τι τράπεζε, να οχυρώνει τι τράπεζε, να έχει τράπεζε συστημικέ, να ενισχύει τι τράπεζε. Χωρί τράπεζε δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρί Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν οι τράπεζε έτσι όπω είναι τώρα. Οπότε όλα τα άλλα είναι φούμαρα με κεφαλαία. Τα πουλάει, καταναλώνουν οι άλλοι. Άλλωστε έχουν περάσει και από ένα ΣΥΡΕΖΑ για άλλοι. Έχουν καταναλώσει και αν έχουν καταναλώσουν. Συνηθισμένοι και έτοιμοι να καταναλώσουν. Οτιδήποτε του πλασάρει κάποιο. Οπότε και αυτή η μάχη, βέβαια δεν είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά μάχη με τράπεζε δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί. Και αν δοθεί από κάποιον, έχει χάσει με το καλημέρα. Θα κερδίσουν οι τράπεζε. Εδώ χάνουν λαοί. Χάνονται σπίτια. Χάνονται περιουσίε. Χάνονται άνθρωποι και κερδίζουν οι τράπεζε. Χρεώνονται λαοί. Έχουμε χρεωθεί εμεί. 50 δι για να έχουμε αυτέ τι τράπεζε. Οπότε όλα αυτά μαζί, αλλά η Νέα μαχία. Το είχε πει παλιά για τον Άτο, τώρα το λέει ο Στέφανος ο Αριστερός για, το, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, έχοντας τα όλα αυτά τακτοποιημένα από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο πλέον στην Άνω Παναγιά και στην Πέρα και στη Δόθε Παναγιά μπορούμε να πάμε στα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα. Αυτός που ενισχύει χωρίς να φωνάζει τις τράπεζες. Αυτή την ώρα πάντως έχουμε ένα Πρωθυπουργό ο είναι... 57 ετών Το παιδί του λαού Είναι δυναμικός Έτσι ρίχτουν Κόλο με φόρα Είναι δυναμικός Έτσι, Με φόρα Έτσι Κέμπισε όλο Έχει υπογραμμίσει ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με στόχο να τις κερδίσουμε με βάση το έργο μας και η δική μου φιλοδοξία είναι να είμαι δίπλα στον ίδιο στη μάχη της παράταξης, έτσι ώστε η Ελλάδα να ανέβει κι άλλα σκαλιά ψηλότερα και η δική μου ικανοποίηση θα είναι ότι θα έχω ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτήν τη μάχη. Κότυρο! Ορίστε κύριε! Ιώ, δες το ψυγείο, παιδάκι, μην έχει καθόλου σε λαμάκι! Αυτός ήταν ο του Χατζηδάκη. Αυτό είναι ο αντιπρόεδρος τη κυβερνήσεω, Κωστή Χατζηδάκη, πολύ χρήσιμο ρόλος γιατί κάποιο πρέπει να φέρνει το σαλαμάκι από το ψυγείο. Και αν λείπει κάτι, να πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πολύ πρόθυμο. Και εδώ μα λέει για τον πρωθυπουργό μα, που είναι δυναμικό, που είναι νέο, είναι 57 χρονών και θα είναι και στι επόμενε εκλογέ. Και γενικώ ο Χατζηδάκη έδωσε μια συνέντευξη εδώ στα παραπολιτικά στον όμιλο. Και έλεγε αυτά και άλλα πάρα πολλά βεβαίω. Κάποια στιγμή του έκανα και την ερώτηση για το περίφημο δαχτυλίδι. Είπατε, σα έχει δώσει πολλά, σα έχει δώσει και κάποιο δαχτυλίδι. Το μόνο δαχτυλίδι που έχω είναι αυτό εδώ ναι. που βλέπετε. Τίποτα, Δε, κανένα άλλο. Δεν δαχτυλίδι. Ήταν του γάμου μα. Δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι, δεν υπάρχει κανένα που να μην έχει φιλοδοξίες. ιδιαίτερα στην πολιτική. Ναι. Το μόνο δαχτυλίδι που έχω είναι αυτό εδώ ναι. που βλέπετε. Ο μόνο δαχτυλίδι που έχω είναι αυτό εδώ ναι. που βλέπετε αυτό δεν το έχει δώσει η δαχτυλίδι ο Κυριάκος Μητσοτάκη, αλλά από όποια θέση ε, τον καλέσει η ιστορία ο Μητσοτάκη, η μοίρα θα πάει να προσφέρει αυτά μας είπε, μπορεί να τον έκανε αντιπρόεδρο, να τον είχε υπουργό σε κομβικές θέσεις και παλιά τον είχαν σε υπουργό σε κομβικές θέσεις και είχε κάνει πολλές, πολλές δουλειέ. Οι ολυμπιακή και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Φέρει, Ελπή, νέο. Δεν έχει πάρει δαχτυλίδι, δεν έχει δώσει ο Μιτσοτάκη δαχτυλίδι, γιατί ο ίδιο φοράει το δαχτυλίδι και θα διεκδικήσει όπω ακούσαμε. Όμω, αν είναι να του δώσει ένα δαχτυλίδι, α δώσει το σωστό. Ταξιάρχης μου. Ο Αρχάγγελό μου. Το δαχτυλίδι του Αρχάγγελου. Από καθαρό ασίμι. Για άντρε και γυναίκε. Ένα μέγεθο. Είναι για όλα τα δάχτυλα. Ένα μέγεθο. Είναι για όλα τα δάχτυλα Πώς γίνεται αυτό Κανείς δεν έχει καταλάβει πώ γίνεται το, το δάχτυλί Του ταξιάρχη μας Να είναι και για γυναίκες και άντρε Αρκετοί Αρκετές έχουν διαφορετικά δάχτυλα Μπορεί να συμπίπτει ένα μικρό ποσοστό Αλλά να είναι και για όλα τα δάχτυλα Του ενός χεριού και για το μικρό και για το μεγάλο Το ίδιο δαχτυλίδι. πώς ακριβώς γίνεται Βέβαια είναι του ταξιάρχη Γίνονται και θαύματα Είναι από το site που πουλάει του ταξιάρχη από τη σκούπα την άγια αγιασμένη, ευλογημένη σκούπα κάτι ξύφι, κάτι σπαθιά κάτι ρομφές έδινε εκεί και δίνει και ένα δαχτυλίδι αυτό λοιπόν το δαχτυλίδι είναι να πάρει κάποιο Χατζιδάκης να πάρει αυτό ακριβώς το δαχτυλίδι βγαίνει ο κύριος Σαχαριάδης στις προηγούμενες μέρες Ε, του έκαναν ερώτηση και βγει στο Real και του έκαναν ερώτηση για τη θέση του κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ για το, τη Γάζα και για το Ισραήλ αν καταδικάζει απερίφραστα, καθαρά, τη γενοκτονία που γίνεται εκεί το μακελιό, τη σφαγή που γίνεται κάθε μέρα και τώρα που μιλάμε και ο αριστερός Ζαχαριάδης απαντάει Αυτό δεν συνεργασία Αυτό δεν σημαίνει ότι μία εξωτερική πολιτική η οποία έχει και βαθος χρόνου και βαθος περιεχομένου θα δυνακείρωσουμε και βάθος χρόνου και βαθος περιεχομένου θα δυνακείρωσουμε. Αυτά λέει ο, ο Ζεχαριάδης. Ζαχαριάδης. τα έλεγε πριν το κόμμα του υπογράψει την επιστολή Κουτσούμπα και όλοι μαζί αν έχετε ακούσει στην επικαιρότητα με πρωτοβουλία του ΚΚΟΕ ζητήθηκε από τα άλλα κόμματα να υπογράψουν μια επιστολή που έχει σταλεί έχει υπογράψει η νέα αριστερά, η πλεύση ελευθερία, ως ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια στο ΚΚΟΕ που το ξεκίνησε μεταξύ άλλων αυτή η επιστολή πέρα από το πρωτότυπο του πράγματο ότι και άλλα κόμματα συνυπογράφουν και έχουν με κάποιο τρόπο συστοιχηθεί Ε, όλοι μαζί, είναι να σταματήσουν τώρα όλε οι στρατιωτικέ επιχειρήσει του κράτου του Ισραήλ στη Γάζα και να υπάρξει εγκεχηρία. Να ανοίξουν τώρα όλε οι ανθρωπιστικέ διώδει ώστε να αποσταλεί άμεσα βοήθεια νερό, τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και γιατροί για να αντιμετωπιστεί ο λοιμό για του Παλαιστίνιους, Να καταδικαστεί ρητά και περίφραστα η ελληνική κυβέρνηση. Να καταδικάσει ρητά και απερίφραστη η ελληνική κυβέρνηση τα εγκλήματα του κράτου του Ισραήλ, συγγνώμη, το κάνει, σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, σε βάρος εργαζομένων και εθελοντών, γιατρών και νοσηλευτών, σε ανθρωπιστικέ οργανώσει και αποστολέ που προσπαθούν να φέρουν βοήθεια και σε βάρος του προσωπικού ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ, οι Ισραηλοί, δεν έχουν βάλει στο στόχαστρο μόνο Παλαιστινίου, παιδιά, μωρά, άμαχο πληθυσμό, αλλά και όλου αυτού, ακόμη και αν είναι του. Ο ΙΕΝ να διακόψει η ελληνική κυβέρνηση τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτο του Ισραήλ. Ναι, τώρα. Τε, τι ώρα είναι. Θα το κάνει αμέσω η συγκεκριμένη ελληνική κυβέρνηση. Καλά κάνουν εδώ τα κόμματα και τα ζητάνε όλα αυτά. Είναι το κείμενο ακριβώ όπω το ξεκίνησε ο Δημήτρη Κουτσούμπα και το έχουν υπογράψει και οι υπόλοιποι. Όχι το Πασόκ όμω. Το Πασόκ δεν το έχει υπογράψει. Οπότε αυτά που παίζει στην επικαιρότητα. Έχει κάνει αίσθηση όλο αυτό. Παρέμεινε ο Ζαχαριάδης να λέει τα δικά του ότι ναι, με το Ισραήλ, ναι, αλλά γιατί δεν ξεχνάμε και τον Αλέξη Τσίπρα πήγαινε στις, ε, ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό μετά πήγαινε στις διαδηλώσεις ε, με τα μαντήλια τα παλαιστινιακά και μετά έσφυγε το χέρι του Μπίμπι, κάτω εκεί του Νετανιάχου και αυτός γιατί οι γεωστρατηγικές, η συνεργασία μας, ο σύμμαχος Ισραήλ πήραμε και το Δωδεκάρι, στη Eurovision αυτό που έλεγε και ο Άδωνης προχθές είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγο να ανεχθούμε το κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα ανωτίως της χώρας μας. Οπότε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, αφού ακούσαμε και την άποψη του Ζαχαριάδη, να γυρίσουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μας, στη συνέντευξη που έδωσε εδώ μιλάει για τα ανηφορικά παιδικά του χρόνια. Τα παιδιά χρόνια στην Κρήτη πώς ήταν. Εύκολα, δύσκολα. Η διαδρομή μου είναι ανηφορική. Ταξί παιδί κι εγώ Με ένα μεγάλο θορτήγο Σε ένα χωριό γεννήθηκα, σε ένα υπαρχιακό γυμνάσιο και λύκειο τελείωσα. Κύμα μας φέρνει και μας πάει Από το στη μετά ήρθα εδώ στην Αθήνα. Μετά από την Αθήνα έπρεπε να πάω στην Αγγλία. μα και μα Μετά από την Αγγλία γυρώντα για λίγο πίσω ξανά πήγα για Βρυξέλες και Στρασβούργο. Ο φιλιαρκό ήταν το δομηνιό και πέρσι ο μηχανικό ήταν Αρμέλιδε καμπρό και τουρκή, κυρίλα, Επομένως, έπρεπε να προσαρμόζομαι συνέχεια σε διαφορετικά περιβάλλοντα Ήταν αρμένη δε σκαμπός και τουρκική λαδικαιρώσει Αλλά η ζωή μου ήταν και είναι γεμάτη εμπειρίες Δεν έχω κανένα παράπονο από την τύχη μου και από Θεό <Κι> όλο μαλώναμε, κι όλο Για τις πατρίδες μας για τα αποστάλια μας Μα όταν φουρδούλιασε αγκαλιάζομαστε. Ναι, μιλούμε αγκαλιάζονται. Και να στεώ. Ο ίδιο Θεός Στα παραγκαλιά Και αν για κάποιο λόγο εγώ έφευγα αύριο το πρωί από την πολιτική θα είχα να διηγηθώ και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου αρκετά πράγματα που έχω κάνει μετρήσιμα είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν πάντως είναι πολύ συγκεκριμένα και χειροπιαστά και αυτό είναι που με γεμίζει το να κάνεις πράγματα τα οποία να έχουν ένα αποτέλεσμα κάτι ξεπουλήματα από εδώ κάτι ξεπουλήματα από εκεί γενικώς υπάρχει ένα αποτέλεσμα αυτό είναι το σημαντικό μπράβο στον κύριο Χατζηδάκη που είχε παιδικά χρόνια ανηφορικά βάλαμε και ένα τραγούδι μιλάει για τα αποστάλια και για τους ναυτικού που τσακωνόντουσαν αλλά στο, στην τρικημία Αγκαλιάζονταν γιατί ένα Θεό θα του έσωζε και όχι οι διάφοροι Θεοί που σε σώζουν στην ειρήνη και στην καθημερινότητα. Φιλοσοφημένο πολύ τραγούδι μας έρχεται από τα βάθη των Σεβεντι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δόρο Γεωργιάδη από του παλιού, φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, όχι το συγκεκριμένο, γενικό. Και πολύ ωραία, στολίστηκε όλο αυτό. Ταξιδέψαμε και πήγαμε νοητά στα παιδικά χρόνια και στι δυσκολίε που έχει περάσει ο κύριο Χατζηδάκη για να είναι τώρα αντιπρόεδρο αυτή τη κυβερνήσεω και να θέλει να αφήσει παρακαταθήκε. Θα αφήσει παρακαταθήκη αλλά σαν της Κεραμέως δεν πρόκειται, διότι ό,τι κάνετε τώρα, σταματήστε να ακούσετε την κυρία Κεραμέως, ενθουσιασμένη και ευτυχισμένη. Αυτή την ευτυχία της Κεραμέως να έχετε, δεν ξέρω πώς θα την αποκτήσετε, αλλά θα νιώσετε πραγματικά να μπείτε σε άλλο level, ευτυχιακό level με κάποιο τρόπο, η οποία είναι χαρούμενη και μας παρουσιάζει το job match. Σε ποιου κλάδου ακούμε ότι υπάρχουν μεγάλε ανάγκε, Α πούμε στον τουρισμό και στην εστίαση. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια εφαρμογή μαζί με τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση, η οποία τι κάνει, Εγώ θέλω να βρω δουλειά σε ένα νησί. Πώ μένω μέσα στην εφαρμογή, για job match, job match, Την κατεβάζει δωρεάν. Mm -hmm. Μπαίνω μέσα στην εφαρμογή και βάζω τι προποθέσει. Μου, μου, Δηλαδή, δηλαδή λέω, μάλιστα. θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Στο τάδε Στο Δηλαδή, λέω, Μάλιστα. θέλω να δουλέψω Ιούνιο με Σετέμβριο mm. Στο Τάδε νησί, mm. εγώ θέλω πάνω από 1.700 ευρώ Μάλιστα. Αυτός είναι ο όρος μου εμένα, ας πούμε mm. Και είμαι Και Έχω Και yeah. έχω προϋπηρεσία ως μάγειρα. Και εδώ θα σου κάνω τώρα μια πάλι μικρασιάτικη συνταγή Είναι αγαπημένη συνταγή της γιαγιάς μου, της Μαρίτσα. Είναι... <Κ> <Κ> κάπα μα. Παράδειγμα mm. Βάζω λοιπόν τα φίλτρα μου Αυτομάτως... Το σύστημα με παντρεύει, με ματσάρι, ναι. με όλες τις θέσεις εργασίας για αυτό το νησί. Το άλλα, καλά, κούμπα, το άλλα, καλά, για αυτή τη χρονική περίοδο, αυτά τα για τα όρια που ό, ώστε, ζητάω εγώ. Και μου βγάζει μια λίστα. Με όλες τις επιχειρήσεις τουρισμού εστίασης που προσφέρουν αυτές τις προϋποθέσεις. Το βλέπετε όλοι είστε τεμπέληδες, τεμπελαράδες που κάθεστε στις καφετέριες και πίνετε καφέδες με τις ώρες. Θα μπείτε στο job max, match, match, job match, μπορεί να είναι και max γιατί προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Και θα ματσαριστείτε με τον νησί, θα διαλέξετε νησί, θα βάλτε 1700 ευρώ, αυτό που λέει η και... Πληθώρα, θα γίνει χαμός μετά η εφαρμογή στο κινητό, θα βγάλει καπνούς. Γιατί υπάρχουν πολλοί στο νησί, όποιο νησί, που ψάχνουν αυτή τη στιγμή ανθρώπους για να δώσουν 1.700 ευρώ. Μάγειρε, σερβιτόρους, προσωπικό γενικότερα εκεί, ψίστες, Θέλουν υπάρχουν τα 1.700 σα σας περιμένουνε. Το 1.700 είναι το λιγότερο τώρα, εδώ μιλάμε για μισθού στον τουρισμό. Και σας περιμένουν και εσείς είστε εδώ στις παραλίες Και χαζεύεται, το λέω για την νεολαία, είναι ανεπρόκοπη, ακαμάτρα νεολαία και όλοι οι λιμερείς και όλοι στον καφέ. Ενώ εδώ έχει δώσει ευκαιρία με τον job max match η, η κυρία Κεραμέο, η οποία είναι ευτυχισμένη που το παρουσίαζε, χαιρότανε και συνέχισε την παρουσίαση. Το πιο ώρα όμω είναι το εξή. Με, με επικοινωνεί τι επιχειρήσει αυτέ. Θα σα πω ακριβώ δίπλα έχει ένα τηλέφωνο. Ναι. Μπορεί να το πατήσει και να κάνει επιτόπου βιντεοκλήση συνέντευξη. Με τον Άρα, α, ενδιαφερόμενο. Με τον, τον εκπρόσωπο τη επιχείρηση. Άρα μπορεί σε λίγα λεπτά τη ώρα. οι αυτέ βλέπουν το προφίλ που ανεβαίνει στον εαυτό Βεβαίω, εφόσον δηλαδή, γίνει η σύζευξη, γίνεται η σύζευξη και μετά βλέπουν τα στοιχεία. Λοιπόν, πατά και κάνει επιτόπου βιντεοκλήση. Συνέντευξη. Μπορείς στιγμή, δηλαδή, δηλαδή σε λίγα λεπτά της ώρας να έχεις, να έχεις βρει δουλειά. Μπορείς δηλαδή <σομίως> σε λίγα λεπτά της ώρας να έχεις, να έχεις βρει Μάλιστα. δουλειά. Ο μισθός θα είναι 5.000 το μήνα. <σομίως> δύο κουτσάκια, Στέφανε. Ναι, δύο κουτσάκια μερμελάδα με και μπάλικο ζαμπών. Μπορείς στιγμή, δηλαδή σε λίγα λεπτά της ώρας Να έχεις, να έχεις βρει δουλειά Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση Μια πάρα πολύ σπουδαία θέση 1700 ευρώ και κάθεστε Δηλαδή ο βασικός είναι 8, πόσο είναι 7, 80 800, 900, 1000 Παίρνετε σε κάποια δουλειά Δηλώστε μάγειρε. σας περιμένουν τα νησιά Κάνουν νεκρά όλοι τώρα εδώ με την Το ομάξ τη Της, της Και θα πάτε 1700, δεν ξέρετε να μαγειρεύετε. Δυο αυγά τα ρίχνει εκεί, μια σάλτσα, μια ντομάτα να ποδογυρίζει, ένα πελτέ. Γίνονται όλα αυτά, θα τα βρείτε, εν πάση περιπτώσει, και αν έχουμε φάει στα νησιά Μάπε. Οπότε πηγαίνετε και εσεί εκεί, 1700, εκεί που κάθεστε τώρα και μπαίνετε στην εφαρμογή και το φτιάχνετε. Είναι τόσο απλό, όπω το περιγράφει η τρισευτυχισμένη Κεραμέο. Έχει επιτελέσει λειτουργήμα, έχει φτιάξει εφαρμογάρα. Και καθώ είσαστε εσεί εκεί και. Ε, χαζεύεται, ενώ η τύχη σα δουλεύει χάνετε τα 1700 κοσάρια. όσο εμείς εδώ ε, ακούμε συνταγέ, που θα ακούσουμε τώρα την αρχική συνταγή που είναι και από το Βυζάντιο το, από την πόλη, από το Βυζάντιο Βυζαντινή, εσείς θα παίρνετε τηλέφωνο και θα ματσάρεστε Ξέρεις σημαίνει... Καπαμά. αρχίδια Καπαμάς. Όχι. Καπαμάς σημαίνει ένα αρχίδι το οποίο σιγομαγειρεύεται σιγανή φωτιά ίσα ίσα και είναι καπακομμένο δηλαδή έχει, mm. έχει το καπάκι από πάνω που τι σημαίνει αυτό, τι το... Αρχί... <ΚΕΔΙ> Έρχεται, μαγειρεύεται αρκετή ώρα Γίνεται, δεν μπορώ να σας πω Λουκούμι, τριφερό ένα Αρχίδι <ΚΕΔΙ> Και είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ γευστικό Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη συνταγή Αρχίδια <ΚΕΔΙ> Κάπα μας Βάζω ελαιόλαδο στην κατσαρόλα Για να θωρακίσω ένα αρχίδι. Δεν το έχει μαρινάρι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώ το έχω κόψει σε μερίδε, σε μικρά χαρτίδια. <συσίλια> <αρθίλια>. Ουσιαστικά, <συσίλια> για να μαγειρευτεί και γρήγορα. Θα φάσει τα αρχίδια. Καπά Αλλά θα τρώω λίγο. Θα καπακώσουμε την κατσαρόλα. Τώρα είναι σε δυνατή θερμοκρασία. Θα το χαμηλώσουμε μετά και θα το αφήσουμε για μία μισή με δύο ώρε. Και αυτό εξαρτάται και κιόλα από το πόσο μεγάλα ή το πόσο μικρά χαρτίδια <συσίλια> έχουμε κόψει. Τα κομμάτια, τα κομμάτια του κάπαμώ. Το συγκεκριμένο Αρχίδη. Μπορείτε να το φάτε, μόλι σα αρέσει, δηλαδή. Καλυγούμαστε! Εμεί κάναμε το χρέο μας Δώσαμε τη συνταγή να μάθετε να μαγειρεύετε καπαμά. Και μετά θα μπείτε στην εφαρμογή, θα γράψετε ότι είστε μάγειρες, θα διαλέξετε το όνεισο που θέλετε, το 1700 σας περιμένει και θα ματσαριστείτε στο maximum. Οπότε όλο αυτό θα είναι, για το καλό σας δεν το ξέρετε, γι' αυτό το μεταδίδουμε και κάνουμε αναπαραγωγή αυτών που είπε η κυρία Κεραμένου σήμερα το πρωί με στην τρελή χαρά ότι προσφέρει έργο και επιτελεί. Οπότε μπείτε, κάντε τα δέοντα. Αν δεν το κάνετε ει τάξη τη μοίρα σα, θα πίνετε πάντα καφέδες και θα μείνετε με τα 800 ευρώ ενώ σα δίνει την ευκαιρία αυτή η κυβέρνηση να βγάλετε τουλάχιστον 1.700 στο νησί. Όποιο νησί θέλετε. Ο κύριο Στασούλα, πρόεδρο τη Δημοκρατία, είναι με τον πρωθυπουργό που χθε συναντήθηκαν και πιάσανε μια κουβέντα εκεί για το Σύνταγμα. Και άρχισε να μα λέει ο κύριο Στασούλα τι μέρημνε και τι φροντίδε που έχει το Σύνταγμα για την υγεία. Ευχαριστώ για, την, για τον πρόλογο σας αυτό κύριε Πρόεδρε. Είναι και τα δύο σημαντικά θέματα και για να τα γεφυρώσω ε, σκεφτόμουν την ώρα που σας άκουγα ότι ακόμη και το θέμα της υγείας είναι και θέμα συντάγματος. Υπάρχει άρθρο στο σύνταγμα το άρθρο 21 το οποίο επιτάσσει το κράτος να μεριμνά για την υγεία των πολιτών <Ροί> ιδιαίτερα των ασθενέστερων τάξεων των απόρων, της νεότητας, του γύρατος <Ροί> ένα από τα προτερήματα Του ισχύων του συντάγματοσχονή ήταν προσαρμοσμένο στο λαό oh, Θε μου κράτο το στόμα μην δεν έξω η ρούφιά στη χώρα και στην εποχή του. Είναι ότι ήταν προσαρμοσμένο στο λαό, φούρνο. <Κινωτήτα προσαρμοσμένο> Φούρντερ. <στο λαό, Κινωτή> ότι ήταν προσαρμοσμένο στο λαό Πατσάς, Πατσάς ψιλοκομμένος Σάουνα. Είναι το τραγούδι mm. της Σουηδία στην πρόσφατη Girovision αυτό σάουνα, τελείων έτσι οπότε μάθετε και πατσά mm. όλοι εσεί που θα πάτε στα 1700 ευρώ της κεραμμέως γιατί μπορεί να σας ζητήσουν και πατσά πέρα από τα ακαπαμά Να ξέρετε τουλάχιστον δύο-τρία φαγητά. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί πηγαίνοντα. 2,11, 10,80, 8,80. Μπορούμε και εμεί να λειτουργήσουμε εδώ με, να έχουμε την εφαρμογή, να σα συνδέσουμε με τον εργοδότη σα. Γιατί περιμένει στην τσέπη, στο χέρι, με τα 1.700 ευρώ ο Αποστόλη είναι ο διαμεσολαβητή μεταξύ κεραμαίο και job. Ένα job match από μόνο του είναι ο. Ο Αποστόλη Μάτσερ, ματσό, ματσό, να τον πούμε τζόπ, ματσό. Οπότε, κάντε τα δέοντα. Ο Δημήτρη Κυρικώσου ρυθμίζει τον ήχο, έχει βγάλει την εφαρμογή και σκοπεύει να αλλάξει τη δουλειά, να γίνει μάγειρα στα νησιά. Μέχρι να τα καταφέρει, ακούμε λαό, πρώτες διαφημίσει, και εδώ είμαστε. Ελλάδα, Αποστολή. Ελλάδα. Καλά, είσαι ο Νοστήρο, ο διδεκτικό, ο πρώην Δουβλίνος. Ο πρώην Δουβλίνος. Ναι. Πού πήγε? Γύρισα, ρε, εδώ και καιρό. Στην Ελλάδα? Ναι, Α, καλό Χαϊβάνισε κι εσύ. Είμαι εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο, όχι, μπράβο, ανέκαζε μια επιλογή καλή. Είναι λε, πού να πάω μετά το Δουβλίνο, Ε, Αθήνα, Ελλάδα. Κάτι... Δεν η οικογένεια ήταν εδώ. Ναι, Α, ναι. αυτό εντάξει, άλλο. Να σου πω ότι Ζάκη το Δεν το έχει πει, άλλο το ξέχασα. Μπορεί. Ήρθε ο Θεό, πράγματι. Ναι. Το γνώρισε, είναι ένα περασμένο φίλο. Μ' ακούει τώρα, με παίρνει οπότε με ακούει. Ωραίος, μ' άρεσε Α. πολύ, ωραίο ανθρωπάκι. Ναι, ωραίο. Ήθελα ναι. να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που είχε βάλει στο Instagram, που είχε να κάνει με τη σάτυρα που κάνει, το είχε πει ο πατέρα μου. Αυτό που έλεγε ότι η σάτιρά σου είναι άλλη για του φτωχού, άλλη για του κλείστου. Το έχει πει Όχι. Πού να σημαίνει ότι θα κάνει την αυτό που λες. Ενώ εγώ κουνούμα, Έλα. καλά μιλάμε, ρε φίλε. Τι βόθρο είναι αυτό ο Γεωργιάδη και όλη η Δημοκρατία. Έχω απελπιστεί, δηλαδή τέτοιο ύχαμα δεν υπάρχει. Πήγε στη γιορτή του Ισραήλ και το λέει και καμαρώνει στην πρεσβεία. Τώρα που τα βάζατε προηγουμένω. Σήμερα ήταν η μέρα για να γιορτάσει, Σήμερα η Μέρα δε... απελευθέρωση του Ισραήλ. Θα κρατήσει τη σύνδεσή του. Άλλη μέρα θα πάμε. Και καμαρώνει, τι να πω, ρε φίλε. Ποιο η χαμένη κυβέρνηση από αυτά τα δεν έχει περάσει. Απόστολε. Ναι. Έλα, όπω σε ζευγούνο. Έλα. Αυτό που μιλάει, ο καθήκο, ο ψυχοβγάλτης γιατρών και ασθενών, μην είναι Ισραηλινόστρε. Για να τον ψάξουμε λίγο. Α, ποιο λες τον άδονη. Ποιον άλλο. Ποιο είναι ψυχοβγάλτης γιατρών και ασθενών. Α, <συσχελίδι> δεν ξέρω, λες να είναι τίποτα σπόρο τέτοιου είδου. Κάτσε η μέρα απελευθέρωση του Ισραήλ, την ακαδημία του. Άλλη θα πάμε. Δεν είναι η γιορτή του Ισραήλ, είναι η ίδρυση <συσχελίδι> του Ισραήλ. Λοιπόν, να μα πει <συσχελίδι> αυτό ο ψυχοβγάλτη, ποιο <συσχελίδι> σκότωσε <συσχελίδι> πιο <συσχελί πολλού, ο Σε τα νιάχω εκεί κάτω. Γεια σου, Τσολιάμου. Γεια σου, Κλαράμου. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά, μια χαρά. Δεν περνω τηλέφωνο. Αρχικά, εδώ Ελένη Σκέτο. Στέφανε, με λένε Ελένη Σκέτο. Και εσύ Ελένη Σκέτο. Και εγώ Ελένη Σκέτο. Μωρία, ανεπόνημες είστε όλες. Όταν ε, Όταν σου εξ... χορεύω, απ' τις άλλες κλέβω, ξέρω. Απ' <Τι> τις άλλες κλέβω, όταν σου χορεύω... Έπαιρνα τηλέφωνο στη μου, για να μου πεις χρόνια πολλά, γιατί είμαι σίγουρη ότι να έψαχνες, Δεν μπορούσε να νοβρεις. Ναι, σε έψαχνα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Αλλά δεν τα κατάφερα τελικά να σε... Δεν πειράζει, γιορτή κρατάει 40 μέρες. Α, Έτσι. Και επίσης να πω στον κόσμο, γιατί Δεν μπορώ να καταλάβω. Τίποτα, τα ίδια σου. Αυτή η γκριν και αυτή η μηδέρα δηλαδή. Πραγματικά. Δηλαδή το κόπα. Πόσο να κάνει και αυτό το κράτο. Πραγματικά και δεν το εκτιμάμε κιόλα, και αυτό να πούμε. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή καθι βγάζει από τη ρουτίνα σου. Δεν τη εξατμίζει. Δηλαδή θα αφήνει στην καθημερινότητά σου, την ωραία κατά τα, τα άλλα. Α πώ να καταλάβω. Αποστολή? Ναι. Αφού έκλειψε 4 πιφτέκια τον Χθες το θυμάστε. Χθε το υποφύμιο ότι έγινε χαμό. Αφού έκλεψε 4 πιφτέκια από το εστιατόριο που λέει. Ναι, ναι. Που πήγε το συνδικάτο μετά, ναι. Το άθεν πλάζα. Κατηγορήθηκε ένα συνάδελφος, ο ότι έκλεψε 4 πιφτέκια από του πελάτε. Και τα έφαγε. Yeah. Το Συνδικάτο του τουρισμού την απόφαση να αγοράσει τέσσερα πιφτέκια, βράβο, και να τα παραδώσει στη διεύθυνση. Τώρα λοιπόν, τον να σήμερα γιατί έβαλε στη δάσπιση στο ψηφοδέλβιο. και πάμε να περάσουμε τώρα από εκεί δύο η ώρα να τα κάνουμε όλα ποτά. πετάξετε και πάνε χαμένα, εγώ αυτό δεν θέλω. Όχι καλέ, θα τα φάμε, ήταν και έμαθα. Να. Ε, τάξ, ήταν κλοπή, ε, Τώρα είναι μισό νεφρό, και έφτιαγαν burger κρυφά, του ξέρω εγώ αυτού. Μην σου πω τα πουλαγί τη μαύρη αγορά. Του κλέφτε μπιφτεκιώνε, έλα τώρα. Λοιπόν, όλοι του κλάδου να ψηφίζουν στο συνδικάτο. Μέχρι τις 15 Ιουνίου είμαστε εδώ στο συνδικάτο, ψηφίζουμε. Όλοι στα συνδικάτα, ένα πιο γενικό λέω εγώ. στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. <Πιζόλου> <Πιζόλου> Για να λειτουργήσει οικονομία χρειάζεται υγιή ανταγωνισμό. Και υπάρχει ένα ολιγοπόλιο το οποίο πρέπει να διαλύσουμε. Ο τραπεζικό τομέα. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Εάν είστε μαζί μου, σα υπόσχομαι ότι έχω το σθένο να τα βάλω με τι τράπεζε. Το έχω ήδη αποδείξει. Είναι δυνατό να μην είμαστε μαζί με τον κασελάκι που θα πάμε τώρα να τα βάλουμε με τι τράπεζε να σπάσουμε το ολιγοπόλιο. Προφανώ και υπάρχει μια έξωση. Στη Χαλκιδική έβλεπα πριν ένα βίντεο, μια ηλικιωμένη που ουρλιάζει κυριολεκτικά ε, επειδή πετάνε έξω όλη την οικογένεια. Επειδή δεν υπάρχει ο Κασελάκης, δεν έχει βάλει μπρος ακόμη να πολεμήσει τι τράπεζε, Ενώ θεωρεί η Ιερή Συμμαχία την Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάχτηκε για τις τράπεζες, παρόλα αυτά όμως μέχρι να ετοιμαστεί και ο στρατός μαζί του όλοι και οι σύνεδροι, όλα αυτά τα, αυτές οι τραγικές θα εκλείψουν. Του Δημήτρη Κονόμου, του δημοσιογράφου, σήμερα το πρωί δεν του άρεσε η πρωτοβουλία των κομμάτων για την κοινή επιστολή με πρωτοβουλία ΚΟΚΟΕ για τη Γάζα. Ομως μου έκανε εντύπωση αυτή η αντιπολίτευση. Ενώθηκε χάρη για τη Γάζα. Για κανένα άλλο θέμα, εδώ δικό μα κτλ., δεν έχουν συντονιστεί όλοι μαζί να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση. να πούνε παιδί μου, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ, α πούμε. Να συντονίσουμε τι ενέργειέ μα. Ενώθηκαν γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όχι γιατί είναι μικρό το πρόβλημα τη Δεν το υποτιμώ καθόλου, σε σα μια τραγωδία <συσχελί> ανθρωπιστική. Δεν το συζητάμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό, πάντω, έτσι. Θέλει ο οικονό να παρουσιάσει τι δραστηριότητε τη αντιπολίτευση. Και δεν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, μια κοινή πρωτοβουλία και έτσι δεν παρουσιάζει τίποτα. Και παρουσιάζει μόνο τη κυβέρνηση τι πρωτοβουλίε. Ενώ ο ίδιο θέλει. Γιατί τη Γάζα ενώθηκαν. Το λέει ο άνθρωπο εδώ με πόνο ψυχή. Γιατί δεν ενώνονται και για τα εσωτερικά θέματα όλοι αυτοί, ώστε να μπορέσει να του παρουσιάσει, να του προβάλλει. Ενώ τώρα δεν προβάλλει τίποτα, γιατί είναι ο καθένα μόνο του κατακαιρματισμένοι. Μόλι ενωθούν και για εσωτερικά θέματα, αμέσω πρώτη προτεραιότητα θα είναι να προβάλλει τι πρωτοβουλίε τη αντιπολίτευση για τα εσωτερικά θέματα. Αυτά από τον Δημητρικό Νόμο, χειμώριστε που αν το κάνανε αυτό, αν γινότανε, θα έβγαινε και θα έβγαινε. να Ενωθήκανε μια ανίερη συμμαχία, ένα μέτωπο κατά τη κυβέρνηση και τι θέλουν, να πέσει η κυβέρνηση και να μην έχουμε σταθερότητα και να γυρίσουμε ξανά στα ίδια. Κομωδία. Κομωδία, κάθε πρωί, μην πω 24 ώρε το 24ωρο, είναι ο Χατζηδάκη στο Υπουργείο του, εκεί που του έχουν δώσει ένα κτίριο, στο κέντρο τη Αθήνα. Όμω έχει θέα, αυτό το κτίριο αλλά ο Κωστής Χατζηδάκης δεν μπορεί να την απολαύσει γιατί δουλεύει πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου με θέα την Ακρόπολη από τη μία, τον Εθνικό Κήπο από την άλλη, με θέα όλη την Αθήνα, επιχειρείται το ριστάρ της κυβέρνησης. Τη θέα, ομολογώ, τη βλέπω πολύ σπάνια, γιατί έχουμε σε δουλειά. Πολύ κουράς ο Γιώργος. Κοράζουν πάρα πολύ. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Και είστε μέσα, χωμένους δηλαδή, στα γραφεία. Άρα, Άρα κατοικοδεύεται εδώ. Δεν θα στα... ήταν καλό νέο αν έβλεπα τη θέα τόσο συχνά. Δεν θα ήταν καλό νέο για τον κόσμο. Εκτός από αυτούς που πιστεύουν ότι τα κάνουμε όλα χάλια, ναι. οπότε σου λένε καλύτερα κοίτα τη θέα από το να κάνει τη δουλειά σου. Σε αυτό είμαι εγώ. Πήγαινε άστα γραφεία μέσα. Πήγαινε στη βεράντα, κάτσε, πάρει καφέδε και κάτσε εκεί. Τα έχει καταφέρει μια χαρά. Έχει προσφέρει τον τόπο όσο κανεί άλλο. Κάτσε να βλέπει τη θέα εκεί και μπε στην εφαρμογή τη κεραμαίω. Γίνε μάγειρα να πάρει τα 1700 ευρώ να το δει αυτό πώ γίνεται. Γιατί το έχει ζήσει ποτέ αυτό πώ ακριβώ γίνεται. Όχι με 1700. Ούτε καν με 1700. Πόσο μάλλον με 800-700 και με μηδέν. Δεν τα έχει βιώσει όλα αυτά. Οπότε κάθε και δουλεύει και κλείνει εταιρείε μη λογαριάζοντας τι ακριβώς σημαίνει αυτό στον ψυχισμό, στη ζωή, στην καθημερινότητα ανθρώπων. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, γάσαι όπω όλοι. Από ξανθεί είμαι, ήσαι να σε ερωτήσω αν σου άρεσε η πόλη μα αρχικά. Μου άρεσε. Το άρεσε. Μου άρεσε και πήγε και σε απέναντι από τη σκηνή που παίζαμε και στο πολύ ωραίο μουσείο σκιών. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι που συγκεντρώσει τη σκηνή καθόλου αριστερά. Ναι, ναι, πει... σε θυμάμαι τώρα. Α τώρα με θυμήθηκε. Όχι, δεν σε θυμάμαι. Που σε πει για την τώρα. Α είσαι ο ντοφιλόφιλο. Ο ντοροφιλόφυλο, ναι. Απαπα. Είς... Χωρί ντροπή, ε. Ναι, τι να κάνω. Πάθο ένα τηγρώ παντού και δεν μπορώ. Ένα... Καλλοώ δεν είχε ίδι... πιάντον, είχε σπίπαγάνι, που είναι λίγο ανοιχτό. Θα σε Καταπληκτικό. Ναι, ναι, ναι, ακριβώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε. Αποστολή φρέντ, καλημέρα. Γεια σου, φρέντ, καλημέρα. Να σου πω, γιατί μα το κάνετε αυτό ρευστά η μεσημεριανή ώρα. Τι δεν κάναμε. Ωραία, δεν είχε σπίτι να μείνει, να κάνει. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. <Τι> Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Μας στεναχώρεται πάρα πολύ. Είχα μια στεναχώρια για την τώρα, ειδικά, τι να σου πω. Κάθε μέρα με την καρδίουλα να την βάζετε, να την ακούμε. Του φαντάζομαι, την καταλαβαίνω αφού. τη στεναχώρια σας, την καταλαβαίνω. Υπομονή, κουράγιο δύναμη. Ρεσί, είναι φυβεία ο στο σπίτι του από τον πατέρα του. Γνώρισε το μαύρη, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε ένα ελευθερικό για αυτόν άνθρωπο. Ελαφριντικό για το Μιτσοτάκι, τον Κυριάκο. Ο πατέρα του έκανε ταραβέρι με το μαυρίκι. Αυτό είναι που τον αεροπαγήτη. Δεν το θυμάστε το μαυρίκι, ρε Μαλάκη Ναι, το θυμάμαι τώρα. Τι, τι δηλαδή ο άνθρωπος, την εφηβία του, άνθρωπο την εφηβεία του, τέτοιου ανθρώπου ταραβεριζόταν. Με το μαυρίκι. Όχι τον Παναγιώτη, το μαυρίκι, το δικό μα το γαμάτο, το, το συνδικαλιστή. Τον άλλον, νε, που παρακολουθούσε τον, Ανδρέα, τον Πείτε, για ζωγράφου είναι καλά τώρα, Είναι τώρα, αυτό. αυτό που λέμε Είσαι. στα αρχεία μου σε γράφω και κάνω το ζωγράφου Λοιπόν, άκου τώρα ρε Αφαντάσου τώρα εγώ, η μάνα μου βασιλοκουτικά Ο πατέρας μου κουκουέ Αλλά χριστιανός... Και εσύ το... μαλάκας, το... κοίτα το... να δεις Το Σάββατο κλείνουμε 50 χρόνια έγκαμου βίου με το σύντροφό μου. Α, πα, πα, ζημιά. Πε, πέσει, τόσα χρόνια τον αγαπάω, τον αγαπάω, τον αγαπάω. Τον αγαπάσε. Πάρα πολύ. Ακόμα, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. αυτά, Μπράβο! στάθηκε, τον αγαπάω. Με έκανε δύο όμορφα παιδιά, έχω πολύ όμορφα εγγόνια και τον αγαπάω γιατί είναι σύντροφο σε όλα. Αυτό έχει σημασία. Α, μπράβο, σα χαίρομαι. Μπράβο. μπράβο, ευχαριστώ. Έτσι κι εσεί να είστε στα 50 και στα 100. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ξέρει, εγώ είμαι κουκουέρε, παιδί μου, όχι φανατικό. Πηγαίνω και μάλουσα. Να, να, να. Ναι, ρε φίλε, ξέρει. Όχι, μαλάκα, μη φανταστείτε. Μέχρι επάνω να πούμε και γάμισε τα κίφαγαμε πουύτσα. Το, το δίνει κι αλλού, όμω, το δίνει κι αλλού, από κατάλαβα. Ε, ρε φίλε, σου είπα την αισθασή μου με το. Αυτό το με τον Καζάκη να σου μείνει α ξέχαστο. Μπράβο, σου άξιζε. Ήταν γαμμό τα σχολεία, δεν μπορώ να πω. Ήταν γαμμό τα σχολεία, ειλικρινά. Αυτό σου λέω με έκανε σοφότερο. Αλλά σούπα, εκεί μέσα έχω γνωρίσει ανθρώπου για αδερφέ που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία του. Αυτό δεν μπορώ να το διαγράψω. Λοιπόν, mm -hmm. θέλω να πω το εξή όταν μιλάω για το κουκουέ, έχουν όλοι μαλά και στην ατάκα. Α, ήθελα να πω και στο μαλάκα τον ταρίφα το Βασίλη. Μαλάκα τα δεν πιστεύω να παίρξει και εσύ να τσακωθούμε Που είπε ότι αν ο κουτσούμπα σώσει την Ελλάδα θα το ψήφισε... ψήφισε τον άρα μαλάκα να κάνει αυτά που λέει αν Τι πώ θα γίνει δηλαδή. Αυτό θέλωσε να πω και στου άλλου. Πρώτα περιμένει είναι να δει, δει το. Θα το κάνει, δεν το, το κάνει, να ξέρει. Έχουν λοιπόν τη δικαιολογία αυτό που έχει πει κάποτε η Αλέκα, Ότι το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Ναι, ρε Μαλάκια, κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Το κουκουέ θέλει να υπηρετήσει το λαό. Ο λαό θα κυβερνήσει, ο λαό θα αποφασίσει και ο λαό θα πάρει την κυβέρνηση. Τώρα κυβερνή, κυβερνή. αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τι του ζέσαι τέτοια τώρα, το πει. Τα μπλοκάρουνε. Ναι. Το ξέρω ότι δεν ψηλά γράμματα, ρε Θέλει, αλλά μόνο έτσι γίνεται. Αποστολή μου δεν γίνεται αλλιώ. Ψήφισε το το γαμμένο, δεν θέλει το το, να, το Μετά, το πεις, να ρε βάλαμε βάλ Έχω μια έσταση ακόμα το εξής Αυτό το καμικριμένο να οριμάσουν οι συνθήκες Εκεί το μάνουαλ δεν μπορώ να καταλάβω Τι εννοεί δηλαδή τόσο εκατομμύρια κόσμος Τώρα για τα τέμπι δεν είναι οριμες συνθήκες Δηλαδή τι πρέπει μόνο με 51% Έτσι να διευκρίνησε θέλω Σε αυτό κάποιος να μου το πει αν το ξέρει Έχει απορίες ο κόσμος Θέτει θέματα για τις οριμες συνθήκες Δεν είναι αυτό ο ρήμανσης Αγαπητέ φίλε, δεν είναι αυτό ο ρήμανση, ένα ξέσπασμα και ένας ενθουσιασμός της στιγμής για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι ο συνθηκών, είναι ευρύτερο, είναι βαθύτερο, θέλει κόσμο. Διότι από απέναντι είδες για τα τέμπη ε, βγήκε κόσμος και είδες τι πανστρατιά έγινε και τι καταιγισμός πυρών Δέχτηκε αυτό ο κόσμο και πώ συντονίστηκε όλο αυτό. Φαντάσου να είναι κάτι σημαντικότερο και να του πεις Θα σα πάρω και τι εξουσίε, τι πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι ο ρήμανση συνθηκών. Να είναι έτοιμο ο κόσμο και για αυτή τη φάση. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, αλλά να είμαστε κάποτε, όταν και όποτε. Αυτό σημαίνει ο ρήμανση. Όταν γεμίζουν οι πλατείε, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ο ρήμανση κόσμου. Είναι ένα καλό βήμα και μπράβο μα. Δείχνει ότι είμαστε ξύπνη, Δείχνει κυρίω ότι κρατάμε τα κάρβουνα αναμένα που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση και εδώ που είναι ο πλανήτης και η Ευρώπη η ιερή συμμαχία που λέει ο Κασελάκης φτάσαμε στο τέλος το τρίτο μέρος του λαού αμέσως μετά μαγκαζίνω ο Γιώργος Πιέρος εμείς τα υπόλοιπα αύριο σας Ελά, Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, πέστε η Ναμόρφω την μπουμπούκα που το παίζει και ιστορικό. Σα παρακαλώ, το, κύριε. Που είπε ότι το Ισραήλ είναι πάντα υπέρ των Ελληνών. Το κράτο αυτό το οποίο υποστηρίζει την Ελλάδα σε όλα τα διεθνή φόρα στα πάντα. Μια μου πατήτη γυροβίζει να σου πω ότι μα 12 βαθμού το Ισραήλ. Επειδή εγώ και ιστορία ξέρω και μικρασιά τη ημέρα, το 1922, δεν τη λένε βέβαια αυτήν την ιστορία για να μα πούνε Όταν μπαίνανε μέσα οι Κέτε για να σπάσουν του Έλληνε, πολλοί Τούρκοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν του Έλληνε. Τότε οι Εβραίοι είχαν συμμαχ και παίρνα τη περιουσίε του. Εκεί έχει βγει και η αύξηση με τα σπασμένα τζάμια που οι Ευραίοι πετάγανε σπασμένα τζάμια, από εκεί που θα γυρνούσαν οι υπόλοιποι Έλληνε. Αυτοί οι Έλληνε όσοι δεν μπορούσε να λάνε με τα πλοία στον πυρεά, στη Θεσσαλονίκη αυτά για να σου Κάποιοι από αυτού βρεθείκαν στο χαλέπ. Εκεί του περιμέναν οι σύρικοι Παλαιστίοι, Μουσλάνοι, ανοίξαν τα σπίτια του και του βάλανε μέσα και του φιλοξενήσαν. Γι' αυτό και οι όλοι οι μικρασάτε και οι υπόλοιποι πρόσκειε. Ήταν πολύ ευσυντοποιημένοι. Τώρα με του ίδιου πρόσκλησοι γιατί έχουν ακούσει αυτή την ιστορία που είχε το 22 στο μαλάκα τον πουμπουκο που κάνει ότι δεν τα ξέρει αλλά μπορεί και να μην τα ξέρει γιατί αυτό ήταν πολύ άσχετο σε έκανε 8 χρόνια για να βγάλει το ιστορικό <συρίζει> πες, αρει, αδωνή, πες τα ρε αδονή πες τα μου την που*** Έμε, τα λέει, δεν ακούτε. Πε, τα να δεις. Κολλάω, ένσυχα από το 1982 μέχρι και σήμερα, νε 17 χρόνια κόλλαγα Δεν αντέχω την ιστορία σου που την έχω ακούσει τόσε φορέ. Ούτε ο ο Γέρο δεν την μαθαίνει φορές. Σε Τσακλαγιανγκίλ εδώ. δεν μου λέει στον 7ο φορά πάρω με Να σου πω κάτι και μου λέει να δώσω και στο Να δώσει γιατί να μην δώσει. Το κάνεις για το σύστημα. Άλλο αν ζημιώνεται ο άνθρωπο. Δεν... το σύστημα. Τώρα εκεί δεν συζητάμε τι θα πάθει το νοικοκυριό. Αυτά να τα πει στα αστόα που το ψηφίζουνε. Εγώ τους έχω χρησιμοποιήσει. Μαζεύει ένα δισεκατομμύριο το μήνα. Έπρεπε στο νοικοκυριό. να βγάλει και αυτά τα στρώματα. Βγάλε και αυτά τα μαύρα που παίρνετε. Έλα τώρα. Και μαύρα και κόκκινα. Να έδωσε στο είπε ότι στο δεν στο διόφουρο, στο και Δεν και Θα να στείλουμε κάποιον για κακούργημα, από τη στιγμή που αυτό δεν στοιχειοθετείται σε καμία περίπτωση. Στον Πολιόπουλο είπε ή στο Παξεβάν. <σίλυνα> στον στο ή στον Παξεβάν είπε. Μόνο που <σίλυνα> πήγε στο Σκάι φτάνει, είναι ένοχο. Τώρα δεν πήγε συνέντε... στο Σκάι, εκεί κοιμάται. Ξύπνησε, <σίλυνα> κατέβηκε του ή κάνουν εκπομπή. Μπήκε. Δεν είναι τώρα <σίλυνα> καινούργιο ε, αυτό, παλιό είναι. Αν δώσει την ένταξη στον ή στο Πολιόπουλο, τότε θα πω ότι υπάρχει ένα ψτίγμα να είναι αθώο. Μόνο και μόνο που πήγε στο Σκάι είναι ένοχο. Πολύ κακούλα, έπιασε ανέλπιστο. Δεν το πιστεύω, γυμναστηριακό. Ανέλπιστο. Έλα, τι θέλει. να δει τη Μούτιχε, ήρθε φίλο του κατουρημένου στο αεροδρόμιο, αλλά δεν μου είπε ποιο είναι. Μου λέει Μαλάκα, αυτό μου λέει που στεφρίζει ο κατουρημένο ο ταξιδιέ που λε. Άκουμα, αλλά πήγε λέει στον Dragon Den και παράγγειλε 100 τάπε πόρ γιατί πλέον σιέζεται κιόλα στο ταξιδιέ. Το τοποθετούμε στην ε, έδρα, στο προκτώμα δηλαδή. Το τοποθετούμε εκεί για να μην λερωθούμε στη συνέχεια τη ημέρα. Δεν θα τη συνεχίσω αυτή την κόντρα, στο λέω αν θε να πάρει να λέμε διάφορα πάρε. Τώρα η μαλακή αυτή δεν θα συνεχιστεί. Άκου, αν δεν το βγάλει την απάντησή μου εγώ θα έχω το τελευταίο λόγο μαλακιά. Δεν το συνεχίζω εγώ. Θα το κόβω. Στο όχι, λέω, όχι θα... μόνο εσένα και τους άλλους εννοείται. Όλια, πρόσεξε να δεις. η Δευτέρα θα βγάλεις απάντηση για το... Όχι, δεν πει, κάνω. Σου λέω τι θα γίνει. Εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω. Άκου, ρε, εγώ σου λέω Εσύ Εσύρες, μόλι, πουτάνας, μαλάκα. εγώ σου λέω! Ε, λοιπόν, άμα δεν το βγάλεις, χαίρετε και γεια σας μαλάκα και αδείο Άγι Άντε γαμίσου. Ε, α, ε α, γαμίσου, α, γαμίσου, Όχι, εσύ γαμίσου. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα! Μα, ναι. Yeah. Yeah,